Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού, <Τιλίου> λόγι από τον Ιερό άθωμα, <Τιλίου> με τον μοναχό Μωυσή αγιορίτη. Σας σε αδελφοί, σας εύχομαι και πάλι καλή και ευλογημένη χρονιά. Εμείς στο Άγιον Όρος απόψε έχουμε την αλλαγή του πολιτικού χρόνου και τη μνήμη του Μεγάλου Αγίου Βασιλείου. Η σημερινή εκπομπή μας, με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε, είναι η 66 έκτη. Θα ήθελα απόψε να απασχολήσω την αγάπη σας με ένα θέμα επίκαιρο που δεν το συνηθίζω. Θα μιλήσω ταπεινά και απλά, δίχως φόβο και πάθος, με προσοχή και κάθε δυνατή ευγένεια για την πνευματική κρίση που διερχόμαστε. Θα την εντοπίσουμε, περιγράψουμε και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια διέξοδο. Μερικές από τις σκέψεις αυτές Ήδη τις εκφράσαμε σε συζητήσεις μας με προσκυνητές και σε κάποια άρθρα μας. Επειδή το θέμα είναι μεγάλο δεν μπορώ να το αναλύσω. Αναγκαστικά θα είμαι κάπως αποσπασματικός. Θα απαντήσω όμως έτσι σε πολλές σχετικές ερωτήσεις που μου τέθηκαν προφορικά και γραπτά. Με αφορμή τα γνωστά πρόσφατα λυπηρά γεγονότα των καταστροφών σε διάφορες πόλεις της πατρίδος μας, θα καταθέσουμε κάποιες σκέψεις μας. Ζούμε εδώ και καιρό μία κατάρρευση των αξιών της ζωής. Πρόκειται για μία σοβαρή κρίση. Όχι τόσο οικονομική, κοινωνική ή πολιτισμική, αλλά καθαρά πνευματική. Ό,τι επί κατακτήθηκε, υβρίζεται σκιά, χλεβάζεται χιδέα, ποδοπατιέται βάναυσα. Οι περίτεχνες μάσκες της υποκρισίας πολλών οδήγησαν στους κουκουροφόρους που τα σπάνε όλα. Κανείς δεν αποτρέπει κανένα να διαμαρτυρηθεί κόσμια να βροντοφωνάξει κατά της αδικίας, να περγήσει δικαιολογημένα. Εδώ όμως πρόκειται για τον νόμο της ζούκλας. Ποιου γονείς και ποιου δασκάλου έχουν λιθοβολούντες. Ποιοι τους παρακινούν και ποιοι του υποδαβλίζουν. Τι φταίνε οι άνθρωποι παραμονές εορτών να χάνουν ξαφνικά τις περιουσίες τους να κρατηθούν καλά τα ονόματα αυτών που δεν καταδικάζουν περίφραστα τα αποτρόπαια έκτροπα και μάλιστα τα δικαιολογούν. Ελευθερία δεν είναι η αισίδωσία. Είναι αρκετά δύσκολο να χαρακτηρίσει κανείς πράξεις τέτοιας βίας. Δεν είναι στην παράδοσή μας τέτοια άγρια γεγονότα. Δεν πιστεύω ότι είναι σπουδαστέ των πανεπιστημίων μας αυτοί που καταστρέφουν ότι βρουν μπροστά του, Αν είναι, τότε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα θέλει πλήρη ανασύνταξη. Παιδεία δεν είναι το παπαγάλισμα ξηρών γνώσεων, αλλά η απόκτηση Χριστού ήθους, υγιου φρονήματος, τιμής των αξιών, Ομανιστικής κουλτούρας, δίχως όραμα, δίχο σκοπό, δίχο ουσία, δίχο Θεό, όλα επιτρέπονται. Το πιο τραγικό της όλης υποθέσεως είναι το χειμένο αίμα στο δρόμο ενός αθώου παιδιού. Δεν πρόλαβε να εκπληρώσει τα όνειρά του. Πώς να παρηγορηθούν οι γονείς ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή Του και να παραμυθίσει τους πονεμένους γονείς. Τα λάθη, αδελφοί μου, δεν διορθώνονται με λάθη. Η εκδίκηση θα φέρει μεγαλύτερο κακό. Η έλλειψη ψυχραιμίας θα αυξήσει το άλογο και τα δάκρυα. Χρειάζεται μεγάλη σύνεση. Οι πολιτικοί μάλλον υποκρίνονται. Συνεχίζουν να λένε πολλέ αναλήθειε. Υποσχέθηκαν πολλά και σύντομα ήλθε η απογοήτευση. Ο κόσμος αισθάνεται εξαπατημένο, Δεν έχει που να πιαστεί. Μεγάλη ανηλικρίνεια γενικά επικρατεί. Η διαφθορά κυκλοφορεί άνετα. Φοβάμαι ότι τα μέσα ενημερώσεως ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Σαν να χαίρονται για το κακό που γενικεύεται. Δεν υπάρχει φοβάμε σοβαρή και αντικειμενική ενημέρωση. Τονίζεται πάντα η μία πλευρά. Δημιουργούνται έτσι ρήγματα και να παρατάξεις πράγματα. Δεν υπάρχει άνετος διάλογος. Δεν μπορεί άνετα να εκφραστεί μία αντίθετη γνώμη. Το φαινόμενο χρήζει ιδιαίτερα μεγάλης προσοχής... Κάποιοι δημοσιογράφοι θέλουν να λένε τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν κάθε φορά οι αρχές. Ορισμένοι εκφωνητές έχουν γίνει αδέκα στις αγγελείς και σκληροί δίμοι. Πάλι θα την πληρώσουν τα σχολεία μας. Η εναρχή οδηγεί στην ασυδοσία και την βαρβαρότητα. Η διαφθορά έχει, βα... έχει φτάσει στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου. Έχει σκοτήσει το νου του και έχει παγώσει την καρδιά του. Ένας υψηλός πυρετός από ένα καλό ιατρό δεν αντιμετωπίζεται αμέσως και εύκολα με αντιπυρετικά αλλά ψάχνει να βρει την αιτία του πυρετού. Για τις καταστροφές βεβαίως πρέπει να υπάρχουν κρατικές αποζημιώσεις. Για τις καταστροφές όμως ψυχών νέων ποιο θα απολογηθεί. Αντί για βιβλία, μολύβια και λουλούδια, βαστούν βαριοπούλες, ρόπαλα και μολότο. Τα νεανικά πρόσωπα δεν είναι πλασμένα για μάσκες και κουκούλες. Τις μάσκες, τις υποκρισίες αγαπητοί μου, πρέπει σύντομα να κάψουμε όλοι μας. Δεν αξίζει στην Ελλάδα μας μια τέτοια τύχη. Πρέπει να ξαναειδωθεί σοβαρά και πολύ καλά η παιδεία μακριά από κομματικές αντιπαραθέσεις πρέπει να ξαναδούμε τι θέλουμε τι μπορούμε που πάμε και ποιος είναι ο σκοπός μας διερχόμαστε σοβαρή κρίση ας δούμε βαθύτερα τα πράγματα ο ατομισμός ο μηδενισμό, ο υλισμός να αποοδηγεί πριν απελπιστούμε τελείως ας κάνουμε κάτι. Οι άνθρωποι άρχισαν να μελαγχολούν στις πόλεις. Δεν είναι για τους νεοέλληνες αυτή η ζωή. Ασκευτούμε το μέλλον μας, το παρελθόν και το παρόν μας. Κλείνοντας ένας χρόνος συνήθως κανείς κάνει ένα απολογισμό. Το βέβαιο είναι ότι προστίθεται ένα έτος στη ζωή μας. Κάποιοι ψάχνουν να βρουν τα πιο σημαντικά γεγονότα και τις μεγάλες προσωπικότητες της περασμένης χρονιάς. Γίνονται σχέδια και προγραμματισμοί για το έτος που ανέτηλε και εκφράζονται κάποιες τα μεταμέλειες για το παρελθόν. Νομίζω αγαπητοί μου πως το πρόσωπο της ημέρας είναι της νεολαίας μας. Στο τέλος του χρόνου ξεσηκώθηκε. Θα πρέπει να δούμε προσεκτικά αρκετά αυτόν τον ξεσικόμα. Καταρχάς είναι μία εξέγερση γνήσια και αυθόρμητη ή είναι υποκινούμενη. Είναι ανίερο πάντως και ανέντιμο να εκμεταλλεύονται από κάποιους τα όνειρα των νέων μας. Είναι ανεπίτρεπτο να εκφράζουν τα παιδιά μας τις αγωνίες τους με πέτρες και ξύλα και με νεράντια. Οι βανδαλισμοί σχολείων, πανεπιστημίων και καταστημάτων δεν βοηθούν στη λύση των θεμάτων τους. Αυτά είναι, επιτρέψτε μου να πω και συγχωρέστε με, ψευτομαγκές και όποιοι δεν τα καταδικάζουν είναι συνυπεύθυνοι. Η αγριότητα, η βαρβαρότητα, η καταστρεπτικότητα δεν είναι ίδιον της ελληνικής νεολαίας μας. Όμως, μία νεολαία που κανείς αληθινά δεν την προσέχει, δεν την ακούει και δεν την αγαπά, έχει δικαιολογημένα παράπονα. Φοβούμενοι μην κάνουμε τα παιδιά μας να θες, δεν τους μιλήσαμε με θέρμη για την αγνή πατριδοφιλία τον ηρωισμό, τη θυσιαστικότητα, την αλληλεγγύη, την πατριδογνωσία. Ως προδευτική θελήσαμε να μην μιλήσουμε για Χριστό, μην γίνουν φονταμενταλιστές, θρησκόλυπτοι, φανατικοί και οπισθρο, οπισθοδρομικοί. Τίχως όμως βαθύ νόημα βίου και ιερό σκοπό ζωής δεν προχωρά κανείς ανωδικά. Σταθμεύει σταθολά νερά των εξαρτησιογόνων ουσιών, τον πανσεξουαλισμό, τη χρηματολαγνία και τα συναφή. Η παιδεία δεν είναι πραγματική εκπαίδευση, αλλά παιδεμός και άγχος. Εμείς θα μου πείτε ποιοι είμαστε να αποδώσουμε ευθύνε. Υπάρχουν οπωσδήποτε ευθύνε σε αδιάφορους γονεί σε οκνηρούς δασκάλους, σε ανίδεους επιθεωρητές, ακόμη σε αυστηρούς κληρικούς, σε προχειρολόγους πολιτικούς. Συγχωρέστε με, μα τα δάκρυά του τα βρίσκω κροκοδίλια. Καταδικάζουν επί πόλεως κουκουλοφόρους οι μασκοφόροι υποκριτές. Πρόκειται για λίγη κατάσταση. Καλούμεθα όλοι πάρα αυτά να ξεμασκαρευτούμε. Είναι ανάγκη να μιλήσουμε με ειλικρινή αγάπη. Όχι χαϊδεύοντας πάθη, κολακεύοντας δολιότητες και παραβλέποντας λάθη. Τα παιδιά δεν θέλουν να τα κοροϊδεύουμε και να τα εξαπατούμε. Όμως νομίζω ότι και τα παιδιά έχουν κάποιες ευθύνες. Όταν τους δίνουμε το δικαίωμα να ψηφίζουν θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι. Δυστυχώς σε μέρος της νεολαίας μας επικρατεί η ασέβεια, η αγένεια και η αδιαφορία. Είναι γνωστά τα μεταξύ τους ανταλλασσόμενα επίθετα. Είναι γνωστή η καθημερινή παρασυρμή του. Η μεγαλύτερη αντίδραση στο κατεστημένο είναι η επιμέλεια στη μόρφωση, η άρνηση του ψεύδους, η διατήρηση του ενθουσιασμού, η επιλογή του ιερού και ωραίου, η πρόσληψη του ουσιαστικού. Παρά τα όσα λέγονται πιστεύουμε ότι η ελληνική νεολαία διατηρεί ακόμη αρκετά γνήσια στοιχεία ήθους που με λύπη διαπιστώνουμε ότι από καιρό έχουμε χάσει εμείς οι μεγάλοι. Α σταματήσουν επιτέλους από όλου τα πολλά και παχιά λόγια και ας μιλήσει καλύτερα το βιωμένο παράδειγμα. Τότε ίσω τότε ίσως να είναι κάπως καλύτερο το νέο έτος που ανέτειλε με τόσες προσδοκίες και ελπίδες. Ας ακούσουμε μία ψαλμοδία. <Το> Δια Θεοτόκο αγαπητή μου να πρεσβεύει και να φωτίζει Τον τελευταίο καιρό λέγονται από πολλούς πολλά και διάφορα Ο λόγος δεν ελέγχεται πλέον Οι πάντες μπορούν να έχουν γνώμη, να κρίνουν και να κατακρίνουν εύκολα Κανένας φραγμός, καμία συστολή, κανένα εμπόδιο Επί τώρα διασύρεται το Άγιον Όρος σε πολλά μέσα ενημερώσεως για να μην πω σε όλα. Ο συμπηγή του κακού στην πατρίδα μας να είναι το Άγιον Όρος. Μάλιστα βρέθηκαν ρασοφόροι εντό και εκτός του Αγίου Όρος να στρέψουν τα βέλη τους κατά συγκεκριμένης μονής δίχως αδιάσυστα αποδεικτικά στοιχεία. Α αναζητηθεί ποιο και γιατί ξεκίνησε το θέμα αυτό, να ερευνηθεί τούτο καλά. Αν ένα δόντυπο να γίνεται εξαγωγή όλη τη οδοντοστοιχίας, αυτό που σκανδαλίζει είναι βέβαια τα μεγάλα ποσά που ακούγονται και μάλιστα σε περιόδου ανέχεια. Το Άγιον Όρο όμω πάντω αξίζει μια άλλη αντιμετωπίσεω. Δεν θα μιλήσω για τη γνωστή ιστορία του και την πλούσια πρόσφορά του, παρά τα το όσα λέγονται και γίνονται ο κόσμος διψά για την ορθόδοξη πνευματικότητα. Η εθνική πολιτεία είναι η αρχαιότερη δημοκρατία του κόσμου. Επί χίλια και πλέον έτη συμβίωσαν σε αυτή χιλιάδες άνθρωποι, διαφορετικών εθνικοτήτων που τους ένωνε οι ορθόδοξη γνήσια πίστη το Άγιον Όρος έχει ζωηφόρα παράδοση εκπέμπει μήνυμα ελευθερίας ησυχίας και καταλαγής στον σύγχρονο άστατο κόσμο τον απογοητευμένο από διάφορες ιδεολογίες που στερούνται ουσιαστικού νοήματος και αδυνατούν να απαντήσουν στα βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα των ανθρώπων το χρόνο που έχουμε δεν μπορούμε φυσικά να αναπτύξουμε τι είναι το Άγιον Όρος. Ποια η αξία του και η σημασία του. Δυστυχώς σήμερα απουσιάζει ο βιωματικός θεολογικός λόγος και από κάποιους εκπροσώπους της Εκκλησίας. Κάποιοι λόγοι που διαφεύγουν έχουν αρκετή δόση λαϊκισμού και κοσμικεύσεως αλλά είναι και άστοχοι νομικά όταν λέγουν ότι επίσημα κρατικά έγγραφα δεν έχουν σήμερα καμία ισχύ, προετών οι ιερές μονές δικαιώθηκαν προσκομίζοντας παρόμοια στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Με πρόχειρες απόψει θα δημιουργήσουμε ίσως μεγάλο πρόβλημα και στο Σεπτό μας Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είναι εύκολο να προτείνεται ενθερμό ο πλήρη και άμεσος χωρισμός εκκλησίας κράτους αλλά δύσκολα πραγματοποιείται και ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Την εκκλησία μας τη θέλουμε μόνο για φιλανθρωπική δράση αλούτε ούτε για αυτή την αφήνουν κάποιοι. Ο μοναχισμός αναπνέει μόνο εντός της εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία... Ο μοναχισμός της και η θεολογία της δεν αποβλέπει ποτέ σε άγρα οπαδών, δεν δημιουργεί και δεν θέλει παδούς. Αποτελεί σίγουρα σοβαρή παρέκκληση κάτι τέτοιο. Δεν ενδιαφέρεται αγαπητοί μου η Εκκλησία μας για φιλοθεάμων, αγοραστικό, χειροκροτούν, ανελεύθερο, άφωνο, παρασιρώμενο κοινό εργάζεται μυστικά και ταπεινά για την ανακαίνιση και μεταμόρφωση του ανθρώπου. Κάτι τέτοιο ασφαλώς δεν επιτυγχάνεται με κορώνες, χειρά συνθήματα, εφιολογήματα και χαριτολογήματα, αλλά με καλή αγωνία επιμελούς αγώνος, ενδοσκαφή, αυτοπαρατήρηση και αυστηρή αυτοκριτική. Γι' αυτό και η γνήσια πνευματική ζωή δεν γίνεται ανεκτή στα μέσα ενημερώσεως. Έτσι, συγχωρέστε με να πω και αυτό, φιλοξενούνται συνήθως σαματατζίδες, χορατατζίδες, φωνακλάδες, προχειρολόγοι και ασεβούνται ιβριστές. Όταν ο Χριστός σταυρώθηκε, έπαιξαν οι σταυρωτές τους τα ζάρια τον πολύτιμο άραφο χιτώνα του για το ποιος θα τον κερδίσει για να Τον πουλήσει και πάρει χρήματα. Ο Χριστός δεν μας θέλει επέτες. Ο Χριστός επίσης είπε ότι δύσκολα οι πλούσιοι θα εισέλθουν στην ουράνια βασιλεία. Σίγουρα ο πλούτος πάντοτε είναι μεγάλος πειρασμός. Ο Χριστός είπε στον Ιούδα που ήθελε να πουλήσει το μύρο για να δώσει τα πωλήσεω χρήματα στους φτωχού. Τους φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε μαζί σας. Κατά κάποιο τρόπο ευλόγησε τη φτώχεια. Όλοι οι φτωχοί δεν θα πάνε στον παράδεισο αν έχουν στην καρδιά τους σφοδρή την επιθυμία του πλούτου. Όλοι οι πλούσιοι δεν θα πάνε στην κόλαση αν κέρδισαν τον πλούτο έντιμα και έκαναν καλή χρήση των υλικών αγαθών ο πατέρας του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, ο παπά Δαμάντιος, το έγραφε από τη σκιάθο στην Αθήνα. «Πρόσεξε, Αλέξανδρε, να διαφυλάξεις καλός την έντιμον πενίαν ημών». Ο μοναχός κατά την κουρά του υπόσχεται η σόβια Είναι γεγονό πως την ιστορία του μοναχισμού Πολλές μονές ήταν πλούσιες και η μοναχοί της φτωχοί. Αυτό είναι μία μεγάλη αλήθεια και όποιος θέλει το πιστεύει. Οι μονές έχουν τεράστια έξοδα, ανακαινήσεως, συντηρήσεως, φιλοξενίας, φιλανθρωπίας κλπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται υπερβολές, εκτροπές, συναλλαγές άθεσμες. Όλα τα λάθη διορθώνονται. Πριν αποδειχθεί κάτι κανείς δεν πρέπει να καταδικάζεται. Το Άγιον Όρος πορεύεται τον ωραίο και ανηφορικό δρόμο του οριμάζοντα την κρίση. Η Εκκλησία πέρασε πολλές μπόρες. Κρίνονται και οι κρίνοντες. Ο μακαριστός γέροντα Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε «Οι μέλισσες πηγαίνουν πάντα στα άνθη και οι μήγες στις ακαθαρσίες». Υπάρχει στους καιρούς μας αγαπητοί μου επίσης μία έξαρση αθεΐες. περιτόνα να τονίσουμε ότι η άρνηση της ύπαρξης του Θεού είναι δικαίωμα του καθενός. Ο Θεός μας έδωσε απεριόριστη ελευθερία ώστε αν θέλουμε και να Τον αρνηθούμε. Δεν θα επιχειρήσω διόλου να αποδείξω την ύπαρξη του Θεού. Πιστεύω ότι δεν αποδεικνύεται λογικά η ύπαρξή του, αλλά μόνο βιώνεται στα βάθη της καρδιάς. Είναι ελεύθερος λοιπόν κανείς να πρεσβεύει ό,τι θέλει. Δεν χρειάζεται όμως καθόλου ένας άθεος να ηρωνεύεται να πιστό και φυσικά το αντίθετο. Επιτρέψτε μου να πω πως ο άθεος προσπαθεί εν να πείσει τον εαυτό του ότι δεν υπάρχει ο Θεός δεν αφήνει γι' αυτόν χώρο στην καρδιά του και ζει στην απόλαυση της ύλη που αδυνατεί όμως να χαροποιήσει το πνεύμα ο Νίτσε φθάνει εύστοχα να πει απέσια άνθρωπε δεν ανέχεσαι εκείνον που είδε τα βάθη σου και γι' αυτό τον εκδικήσα η πολύ λογική οδηγεί στην αθεία όχι ότι η πίστη είναι παράλογη, αλλά ο ψυχρός ορθολογισμός κοιτά μόνο στη γη. Ο ηλισμός επίσης δεν αφήνει χώρο για το Θεό. Ο φυσιοκρατικός πανθεϊσμός κατά τον Σοπενχάουερ οδηγεί σε μία ευγενή αθεία. Διάφορες νεότερες φιλοσοφικές θεωρίες έχουν αρκετά θεϊστικά στοιχεία όπως ο ο διαλεκτικό ή ιστορικός ηλισμός, ο πανσεξουαλισμός, κάποιες αποχρώσεις και αυτού του υπαρξισμού και αρκετές άλλες. Η θρησκευτικότητα θεωρείται αποκοίημα της φαντασίας. Ο νίτσε στον υπεράνθρωπό του διακηρύσσει ότι κανείς άλλος Θεός δεν υπάρχει πλην του εαυτού του ανθρώπου και στο Ζαρατούστρα λέει ότι ο Θεός πέθανε. Κατά τον Μάρξ ο Θεός δεν είναι μία οντολογική πραγματικότητα αλλά η αντικειμενικά προβαλλόμενη φύση. Ο Σάρτ και ο καμί τελικά θεοποιούν τον άνθρωπο. Είναι νομίζω με αρκετά ενδιαφέρουσα η γνώμη του Τζόελ. Δεν υπήρξαν γνήσιοι φιλόσοφοι της αθείας, όπως δεν υπήρξαν γνήσιοι ληστές και αρνητέ της ψυχής. Όσοι κατά καιρού θεωρήθηκαν ως άθεοι, δεν υπήρξαν στην πραγματικότητα τέτοια. Αυτοί δεν υπήρξαν αρνητές του Θεού, αλλά αρνητές ενός ισχύοντος Θεού ή ενός ορισμένου τρόπου γνώσεως του Θεού. Οι λίγοι όμως φιλόσοφοι οι οποίοι πράγματι κατά τους νεότερους χρόνους χαρακτηρίστηκαν ως άθεοι, υπήρξαν ουσιαστικά αντιθέιστες. Ο Γιάσπερς που μελέτησε καλά τον Νίτσε λέει πως ο αντιθέισμος του περιέχει θρησκευτική νοσταλγία. Ο αντιθεϊσμός και ο ελισμός φέρνει το μηδενισμό που δεν χαρίζει η γαλήνη στην ψυχή του ανθρώπου, μα μελαγχολία και μοναξιά. Στην Αγία Γραφή αδελφοί μου η αθεία χαρακτηρίζεται αφροσύνη. Η θρησκευτική ορμή του ανθρώπου είναι τόσο πλούσια και μεγάλη, ώστε και οι άθεοι δημιουργούν θρησκευτικά υποκατάστατα, Ανεβάζοντα τον άδειο θρόνο του Θεού κατά τον καθηγητή Νικόλα Ολούβαρη, διάφορα είδωλα: το χρυσόμο, χάρη, τη φύση, τη μαγεία, το κράτο, την επιστήμη, την τεχνική, τη μοίρα, τον ελεύθερο έρωτα. Σύγχρονοι νεοέλληνε καθηγητέ, διανοούμενοι, δημοσιογράφοι, προσκυνούν την άρνηση του Θεού και διακομωδούν όσου προσκυνούν τον αληθινό Θεό. Υπάρχει μία ψυχολογική ερμηνεία στο γεγονός. Προσποιούμενοι κάποιοι τους αθέους θέλουν να δικαιολογήσουν την αδιάφανη διαγωγή τους και την άτακτη ζωή τους. Έτσι τους ικανοποιούν και ευχαριστούν και διάφορα πραγματικά ή μη εκκλησιαστικά σκάνδαλα. ημι εκκλησιαστικα σκανδαλα έχει σχέση με την ημιμάθεια, την υπερηφάνεια και την όπω είπαμε άστατη ζωή. Έτσι μπορούμε άνετα να πούμε πως η αθεία δεν οφείλεται σε αντικειμενικά αλλά σε υποκειμενικά αίτια. Από καιρό ο προοδευτισμός έχει ταυτιστεί με ένα σφοδρό αντιθεϊσμό, αντιεκκλησιασμό, αντιμοναχισμό και αντιχριστιανισμό. Επικρατούν έτσι λοιπόν αδελφοί μου οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι, οι Ακόμη και οι μάγοι, οι μάντις, οι πνευματιστές, οι οροσκόποι και μελλοντολόγοι. Ο έξοχος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης έγραφε «Άγγλος ή Γερμανός ή Γάλλος, δύναται να είναι κοσμοπολίτης ή αναρχικό ή άθεος ή οτιδήποτε. Έκαμε το πατριωτικό χρέος του, έκτισε μεγάλη πατρίδα. Τώρα είναι ελεύθερο να επαγγέλλεται χάριν την απιστία και την απεσιοδοξία. Αλλά γρεκύλο τη σήμερον, ω τις θέλει να κάνει δημοσία τον άθεον ή τον κοσμοπολίτην, ομιάζει με ανορθούμενον, επάκρονον επάκρονων ήχων και να φτάσει ει και φανεί και αυτό γίγας. Το ελληνικό έθνος, το δούλον αλουδέν ήττον και το ελεύθερον, έχει. Και θα έχει διαπαντό ανάγκη της θρησκείας του. Προσυπογράφω αν μου επιτρέπετε να πω ένθερμα τους παραπάνω λόγους του σπουδαίου το μα. Ας ακούσουμε κάτι από την ψαλμωδία μας. <Τι> Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική μία από τις πολλές επιστολές που έλαβα πρόσφατα από μία απλή φτωχή μεσόκοπη γυναίκα από την ελληνική επαρχία. Ακούστε τι παρακαλώ. Με τη βοήθεια του Θεού περπατώ γιατί σέρνω από χρόνια 35 τα πόδια μου. Έχω μία αρρώστια που με βασανίζει και κανεί δεν μου έδωσε ανακούφιση με φάρμακα. Βασανίζομαι μέρα, νύχτα και οι εργασίες μου είναι πολλές γιατί ασχολούμαι με τη γεωργία και κουράζομαι. Σκάβω, σπέρνω, έχω κήπο, ελιές και οτι άλλο έχει σχέση με τη γη. Όσο για την αρρώστια μου, φάρμακό μου είναι η προσευχή. Με αυτή την αντιμετωπίζω στις δύσκολες ώρες μου γιατί είναι πολύ οδυνηρή, είναι λένε κατάθλιψη. Στην εκκλησία βρίσκω παρηγοριά, γι' αυτό ξεκινώ από μακριά και πάω γιατί δεν έχουμε τακτική συγκοινωνία. Πάω στον Άγιο μας Γεράσιμο, θέλω κόπο να πάω γιατί δεν έχω άλλο μέσο. Τίποτε δεν έχουμε που να βρίσκουμε παρηγοριά παρά μόνο στην Εκκλησία. Εκεί συναντάμε το Θεό σε κάθε Θεία Λειτουργία. Ο κόσμος όμως ξεμάκρυνε και χάνεται σε άλλα στέκια. Βλέπω τα παιδιά ξεμακρισμένα και γυμνά από το Λόγο του Θεού και τα λυπάμαι. Αλλά και μεγάλοι άνθρωποι βαδίζουν το δρόμο της αμαρτίας, συμβιώσεις, Ανόμαλοι γάμοι, χωρίς ευλογία από το χέρι του ιερέως. Εκείνοι που μας κυβερνούν βάλθηκαν να τα όλα και κάθε μέρα κάνουν νόμους όπως τους βολεύουν, όχι από τις εντολές του Θεού. Και τώρα θα μιλήσω για μένα. Έχω πέντε παιδιά, μα δεν θέλουν να με καταλάβουν ότι τους λέω. Ούτε τα παιδιά σώζουν, ούτε τα καλά, ούτε τα σπίτια, μόνο ο Θεό. Δεν είμαι πλούσια και ελάχιστη σύνταξη μου δίνουν, γιατί δεν ψηφίσαμε το κόμμα τους. Μα τους αντίχριστους θα ψήφιζα. Ζώ με τα ελάχιστα, μα είμαι πλούσια, γιατί γνωρίζω τον Θεό. Το σπίτι μου είναι φτωχικό, όμως όποιος διαβεί θα πιει ένα ποτήρι νερό κι είναι πάντα ανοιχτό. Πικραίνομαι που ακούω και για το άγιο νόρο τα τόσα, η Παναγία μας να διώξει όλους τους κακούς από το περιβόλι της. Εκείνο μας έχει μείνει παρηγοριά και ελπίδα και μόνο που το σκέφτομαι παίρνω παρηγοριά. Σταματώ όμως τώρα και με που θα σε κούρασα. Είμαι μια μάνα αμαρτωλή. Είναι μια επιστολή πηγαία, αυθόρμητη, αληθινή, αυτιάσίδωτη, πονεμένη. Μία πολύτεχνη μητέρα της επαρχίας, να πως αντιδρά στην ειδησεογραφία της τηλεόρασης. Τα σκάνδαλα δεν τις ψυχραίνουν τη θερμή πίστη. Την παρηγοριά στη φτώχεια και την αρρώστια της ψάχνει και βρίσκει στην προσευχή. Στην εκκλησία πάει με κόπο να συναντήσει τον ίδιο το Θεό. Έχει, όπως πολλοί, αποβοητευτεί από τους πολιτικούς και τα νομοθετήματά τους. Έχει ένα υπέροχο ήθος και μία παραβίαστη ηθική. Λυπάται που δεν την ακούν τα παιδιά της και εύχεται εγκάρδια γι' αυτά στο Θεό να τα φωτίσει. Η φτώχεια τη δεν την κάνει μίζερη, κακομήρα και παράξενη, αλλά αξιοπρεπή, αρχοντική και φιλόξενη. Δεν πάβει να σέβεται και να αγαπά το Άγιον Όρος παρά τα τόσα που λέγονται. Πρόκειται για μια πιστή, ειλικρινή, σοβαρή, φιλότιμη και γενναία γυναίκα. Την επιστολή της θα μπορούσε να υπογράψουν αρκετοί. Έχει αρκετούς αποδέκτες, ας ληφθεί υπόψη τους, μη αγνοηθεί. Δεν χάθηκε αγαπητοί μου σε αυτόν τον τόπο η ελπίδα. Η τιμιότητα διατηρείται σε πολλές γωνιές ανέπαφη. Πολλής λόγος επίσης γίνεται για την παγκόσμια οικονομική κρίση που παρουσιάστηκε και όλοι πολλοί ανησυχούν. Συνεχίσεις σκέψεις, συναντήσεις μεγάλων, αποφάσεις, ενισχύσεις, περιορισμοί. Οι οικονομολόγοι κάτι προσπαθούν να μας εξηγήσουν τα χρηματιστήρια του κόσμου καταραίων. Χάθηκε η ψυχραιμία και επικρατεί πανικός ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Η θεοποίηση του χρήματος δεν ικανοποιεί και χαροποιεί. Εμείς φυσικά δεν έχουμε ιδέα από οικονομικά. Θα σταθούμε όμως σε μια σοβαρή ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου δίχως να δίνει λύσεις. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση αυτή ότι η πρόσφατη μεγάλη οικονομική κρίση θα δημιουργήσει τεράστια ψυχικά προβλήματα στον κόσμο. Οι τραπεζίτες, η κρίση του χρήματος, οι μεγαλομέτοχοι, οι υψηλοί καταθέτες θα διέλθουν κρίση και αυτοί. Ήδη στην Αμερική άρχισαν να αυτοκτονούν άνθρωποι. Ο άνθρωπο δεν είναι προετοιμασμένο για την αποτυχία. Δεν την αντέχει, δεν την υπομένει. Έτσι βρίσκει εύκολη λύση την απαλλαγή από τα προβλήματα δια της αυτοκτονίας. Η ολέθρια αυτή λύση είναι για τους αδύναμους, τους μηδενιστέ, τους άπιστους. Όσοι δεν ακολουθήσουν την αποτρόπαιη και ανεπίτρεπτη αυτή οδό, γεμίζουν από άγχος, φόβο, ταραχή, σύγχυση, επισιοδοξία, μοναξιά και μελαγχολία. Αρκετοί θα αυξήσουν τις επισκέψεις τους στους ψυχιάτρους, τους ψυχολόγους και τους ψυχαναλυτές και θα διπλασιάσουν τις δόσεις των ψυχοφαρμάκων. Είχαν πιστέψει πως το πολύ χρήμα τους έδινε κύρος, ισχύ, δύναμη, αξιοπρέπεια, σεβασμό, αναγνώριση και κυριαρχία. Με ενδιαφέρον άκουσα μία ανάλυση που έλεγε ότι όλων αυτών, δεν θα τους λείψει το ψωμί και δεν θα πεινάσουν ασφαλώς, αλλά δεν αντέχουν το κόστος της αποτυχίας, της ντροπή του εκπαισμού. Αδυνατούν να ζήσουν πιο λιτά, πιο σεμνά και πιο ήσυχα. Το ότι θα χάσουν το μεγαλείο του μεγαλομέτωχου του καταρακώνει. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του προβλήματος της απληστίας των ανθρώπων. Μου έλεγε ο γιατρός μου στην Αμερική πως ένας Αμερικανός που ήταν στον κατάλογο των πιο πλουσίων ανθρώπων πέμπτος έκανε μήνυση στον δημοσιογράφο γιατί τον έβαλε στη θέση αυτή. Όταν κάποτε για ποινικά αδικήματα φυλακίστηκε η σύζυγός του τον χώρισε. Όταν ρωτήθηκε γιατί το έκανε αφήνοντας ένα τόσο πλούσιο είπε πως δεν άντεχε τη μαρτυρική ζωή που ζούσε μαζί του με την τσιγκουνιά του, την καχυποψία του, την παραξενιά του, τη ζηλοφθονία του και την κακότητά του. Στο Ευαγγέλιο λέει πως δύσκολα οι πλούσιοι θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Θεοποιούμενο το χρήμα καταβασινάζει τον άνθρωπο. Γνώρισα φτωχούς που ήταν αλήθεια αρκετά πλούσιοι. Είχαν ωραία αισθήματα, γαλήνη, αμεριμνία, ησυχία. Ένας γειτονά μου που εκοιμήθη πριν 15 έτη σε ηλικία 160 ετών ήταν παν Το κελί του το φαγητό του πάντα λίγο και φτωχό, τα λίγα υπάρχοντά του δίχως καμία αξία. Ζούσε με 500 δραχμές το μήνα και του περίσευαν και για τον άλλο μήνα. Λίγον πριν πεθάνει, μου έδωσε 450 πεντακοσάρικα για τα τις κηδείας του. Ήταν ησύχιος, γαλήνιος, αμέριμνος, άφοβος, ατάραχος, μακάριος. Η Εκκλησία αγαπητοί μου δεν είναι ποτέ κατά της προόδου, της εξελίξεως, της ευημερία και της ευτυχίας. Η πλεονεξία, ο κορεσμός φέρνει το πολυμέριμνο και το πολυτάραχο. Η απόρριψη των περιττών και η πρόσληψη των απαραίτητων είναι η ασκητική της Ορθοδοξία την οποία αντιμάχεται η ευδαιμονιστική, ατομικιστική και υπερκατονωτική κοινωνία με τις συνεχείς αλλαγές της μόδας, της διαφήμισης και της αγοράς. Είναι καιρός φαίνεται να περιοριστούμε στα απαραίτητα και να μην παρασυρόμαστε από τις επιταγές της αχόρταγη και της ύλη, Αξίζει μία αντίσταση στην κατηφόρα, μία ανασυγκρότηση, μια βαθύτερη περισυλλογή για το γιατί ζούμε και υπάρχουμε. Ας ακούσουμε ακόμη κάτι. εντάσσεται και ένα μεγάλο θέμα που μάλλον θα πρέπει να επανέλθουμε και στην επόμενη εκπομπή μας Συνθώ. είναι το θέμα του χωρισμού εκκλησίας και κράτους Οι συζητήσεις των τελευταίων ημερών περί χωρισμού εκκλησίας και κράτους εντείνονται κάπως Αρχίζουν να πέφτουν οι μάσκες ορισμένων που θεωρούν ότι όλα τα προβλήματα της Ελλάδος υπάρχουν σήμερα λόγω με αυτού του χωρισμό. Η αγωνιώδης αναζήτηση διάφορων εκκλησιαστικών σκανδάλων πραγματικών ημί, η διόγκωσή τους, η συντήρηση και η διατήρησή τους έχει σκοπιμότητα. Να δημιουργηθεί σιγά σιγά αλλά σταθερά ένα αντιεκκλησιαστικό κλίμα, ώστε ο ίδιος ο κόσμος να ζητήσει αυτόν τον χωρισμό. Δεν νομίζω ότι αυτά τα αμέσω παραπάνω είναι αποτέλεσμα κακή υποψίας ή φαντασία. Το μένος κατά της Εκκλησίας έχει και μία ψυχολογική ερμηνεία, αλλά δεν είναι του παρόντος. Ασφαλώς και βεβαίως θα πρέπει αμέσως να ξεκαθαρίσουμε πως ποτέ δεν θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε και υπερασπίσουμε ένα πραγματικό σκάνδαλο. Ποτέ όμως δεν θα αποκεφαλίσουμε έναν σκανδαλίζοντα. Τα λάθη κάποιων δεν επιτρέπεται να γενικεύονται και συμψηφίζονται. Δίχως την Εκκλησία θα έπρεπε να είχαμε πολλαπλάσιες φυλακές. Δεν είδαμε εύκολα να παρουσιάζεται ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Μία πλούσια προσφορά στον κόσμο και τον τόπο. Υπάρχει μία τάση ισοπεδώσεως και αποειροποίησεως των πάντων. Δεν νομίζουμε ότι το σοβαρό θέμα χωρισμού εκκλησίας και κράτους χρήση δημοψηφίσματος. Δυστυχώς ένα μέρος του λαού είναι απληροφόρητο και η σχέση του με την εκκλησία είναι δια των μέσων που μόνο σκάνδαλα ψάχνουν και βρίσκουν. Το πραγματικό πρόσωπο της εκκλησίας, η έννοια, η ουσία της, ο σκοπός τη και η έμπνευση νοήματο ζωής που εμπνέει παραμένουν άγνωστα. Θεωρείται ότι η Εκκλησία μόνο δεσμεύει, περιθροποιεί, αφορίζει, τιμωρεί και εκδικείται. Δεν είναι ουδόλος έτσι. Αξίζει να ξαναπαρουσιαστεί το πραγματικό πρόσωπο της Εκκλησίας μας. Ο χωρισμός Εκκλησίας και κράτους δεν είναι εύκολος. Χρειάζεται καταρχάς συνταγματική μεταρρύθμιση. Ο κόσμος κατά βάθο αγαπά την Εκκλησία. Πάνω από εκατό χιλιάδες κόσμος προσήλθε να προσκυνήσει το λείψανο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ στην Αττική. Στο Άγιον Όρος οι προσκυνητές αυξάνονται παρά μειώνονται, ύστερα από τόσο διασυρμό. Χιλιάδες κόσμος στις υποδοχές του Πατριάρχη, στις πανηγύριες ναών μονών σε όλη την Ελλάδα. Ἐπίσκοποι μας είπαν πω ο αγάπης εφέτος είχε περισσότερα έσοδα. Ο χωρισμός Εκκλησίας και κράτους κάποιων εμπαθών ιδεολόγων αποσκοπεί, αγαπητοί μου αδελφοί, στο να δημιουργηθεί ένα άθρησκο κράτος. Δίχως εικόνες στα δικαστήρια, τα νοσοκομεία, το στρατό, τα σχολεία. Δίχως το μάθημα των θρησκευτικών και την προσευχή στα σχολεία. Δίχως τα στη σημαία. Δίχως παρελάσεις. Δίχως εορτασμό των εκκλησιαστικών εορτών και των εθνικών επαιτείων. Να γίνουμε ένα κράτος δίχως παράδοση και μνήμη. Να πολιτοποιηθούμε στη μηχανή της παγκοσμιοποιήσεως δίχως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κράτος δίχως γλώσσα και θρησκεία κουτσουρεύεται και είναι έτοιμο να μείνει ανάπηρο και να πεθάνει. Μετά από μια νυφάλια συζήτηση και όχι ενθερμό και δίχως ψυχρεμία, θα μπορούσαμε υπό αρκετές προϋποθέσεις να μιλήσουμε για χωρισμό εκκλησία και κράτους, αλλά όχι για χωρισμό εκκλησία και έθνους. Το έθνος θα πρέπει να διαφυλάξει ακέραια τα πολύτιμα πολιτισμικά αγαθά που προσφέρουν πραγματική ανάταση και αναψυχή, νοηματοδοτούν το τον βίο, ιεροποιούν τις σχέσεις, δίνουν ελπίδα, εκφράζουν γνήσια σεμνότητα και αληθινή ταπεινότητα. Η Ορθόδοξη Παράδοση αγαπητοί με Χριστό αδελφοί είναι μία ακαίνωτο ζωοδόχος πηγή. Η Εκκλησία είναι μία θερμή μητρική αγκαλιά που μόνο να αγαπά γνωρίζει και να συγχωρεί ατσιγκούνευτα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Ευχαριστούμε και τον αγαπητό κύριο Παντελιό, τον Ιχολήπτη. Σας εύχομαι καλό βράδυ και πάλι καλή και ευλογημένη χρονιά. Θα συνεχίσουμε συνθόρια την επόμενη Τρίτη. Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. λόγοι από τον ιερό άθωμα με τον μοναχό Μωυσή Αγιορίτη.